κάτε το μάθημα. Σάμερα θα είμαι το Συμπεθεζιέ. Θα με yeah. το, τον Κωσταγί. Mm. Τσε τα Μαρούα. Mm. το όνομα στη, εδώ στην Τσακονιά Και το έχω αφήσει στη μετάφραση όπως το λέγανε εδώ Μαρούλα. Το Μαρούλα. Το έχω αφήσει έτσι στη μετάφραση. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Mm -hmm. Ο τίτλος μας είναι μία ευχή που απευθυνόταν σε οποιονδήποτε ξεκινούσε μια νέα επιχείρηση, αλλά κυρίως όταν ξεκινούσε ένα συμπεθεριό. Ούρα κάτσε βογητά σαν ατσάλι, δηλαδή ώρα καλή και ευλογημένη, σαν ατσάλι να δέσει το συμπεθεριό. Το, το ατσάλι είναι από μόνο του κάτι στέρεο και γερό, οπότε να δέσει το, το συμπεθεριό. Στο διάλογο είναι μία μητέρα με τη μητέρα της, είναι η μάνα της Μαρούλας και η γιαγιά της Μαρούλας, λοιπόν, ξεκινάμε. Τσέσαι χασάτιμοι τσέσαι χουϊντουμένα από τα σύνταχα, τσέσαι συνοϊντουμένα, αχ εκάνε αούρα τα μαρούα, επρέποντα να νοηδάσω με τα νησάτι, τσέσαι φοζουμένα, σάματσι τσι ομέχουντε τα ψητσία έτοιμα, νι ομέχουντε όνομα να καλέσω με τον καλύτερο γαμπρέ. Αλλιά απ' τα μαρού μου. Ένι πανόζα, τσε πεντάκαλε, τσε για τα γκαοσύναση, σώα τα χωρανά μου. Τσε προκομμένα, τσε δουλεύσα, γλυκοσύντιχο, τσε παράβαλ κυμέζηση. Τσε άτσο αποθανάζι να λύνερε; Να ένι δουλευκή, τσε ξοδευκή. Μην ένι κανένα τσαμίζη, τσε μίζη, με τα νησάτι. Μα τσι μπή σάμερε γιατί μια πολύ τσε γράμα ο Κωνστανκή του Καραμάνου Τσε μεσεγγιού καλυουθεί με να προφτάσου το κακό Πει ένα πολύ με προξενίτα να φτιάσει το συμπεθεζίε Μη ταράσι σου, ο Αθαναθούνι τα νούρα σου Τα νησά την ερωτήσερε, ε να Ο Κωνστανκή ενια θεοζία, ενεία ψελέ, καλέ Τέσσερι χρόνου έκαι αντεχουμένα να γυρτσικήσου ο Κωνστανγκί από τα Ναϊθήνα. Αλλά ο κι αού ατσίπτα, φοζουμένα μήνια λεσμονή. Τσέσικα κασημένα ακόνι, φώνιατσε τον Άτσο Πόντι. Το πράγμα όνια ζήκουντα άργητα. Άβαλη τα χέρα ο Θεό. Κάνει ο Ράκαζου τα Νιγδαλία τον Ήπρεμή. Αυτό. Αυτό ήταν, δεν ξέρω αν πριν προχωρήσουμε στη μετάφραση έχετε καταλάβει λίγο πολύ κάποια πράγματα έχετε πιάσει κάτι και κάτι λίγα Λοιπόν, δεν θα πάω στη μετάφραση κατευθείαν όπως είναι πρόταση πρόταση και μετά στο λεξιλόγιο ή θέλετε να πω λεξιλόγιο και μάλλον καλύτερα να πω πρόταση, <σχεδί> πρόταση πρόταση ναι, λοιπόν τσεχασάτιμη <σχεδί> <σχεδί> <σχεδί> Τσέση χουιντουμένα από τα σύνταχα. Τι έχει κόρη μου. Και χουχουλιέσαι και στενάζεις και στενάζεις από το πρωί. Τσέση συνοιντουμένα, τι συλλογίζεσαι. Τι συλλογέσαι. Αχμάτιμη, αχμάνα μου. Εκάνε αούρα τα, μα, τα μαρούα. Ήρθε η ώρα της μαρούλας. μαρούλα. Ε, Επρέπει να νοηδάσω με τα νησάτι, Πρέπει να τακτοποιήσουμε το κορίτσι. Τι εσύ φοζουμένα. τι φοβάσαι! Σάμα τσι, ομέχονται τα ψητσία έτοιμα! Δεν έχουμε τα πρικιά έτοιμα! Μήπως δεν έχουμε τα πρικιά έτοιμα! Νι ομέχονται όνομα ή δεν έχουμε όνομα να καλέσουμε τον καλύτερο γαμπρέ! Να προσκαλέσουμε τον καλύτερο γαμπρό! Αλλιά απ' τα μαρούανά μου, αλλού απ' τη μαρούλα μας, μακριά απ' τη μαρούλα μας παίνει Πανόζα που είναι πανέμορφη, πανόρια. Τσε πεντάκαλε και πολύ καλή, τσε ξακουστά για την καλοσύναση, σώα τα χώρα να μου. Και ξακουσμένη για την καλοσύνη της σε την πόλη μας, σε όλη τη χώρα μας, τέλος πάντων. Τσε προκομμένα και προκομμένη, δουλεύσα, εργατική, γλυκοσύντιχο, γλυκομήλητη, τσε παράδειγμα, με το κιμέζισι Και πάνω απ' όλα, προπαντός, με την ήτης, το κοινή τουρκική λέξη, σημαίνει θησαυρό. Αλλά μεταφορικά ήταν η υπαρθενία της κόρης. Αυτό είναι η τιμή της. Για άλλα χρολάμε. Τσι άτσο ποθανάζι να λύνερε, Τι άντρα θα πάρει να λες. Να είναι δουλευκή, ξεξοδευκή. να είναι δουλευτής, να είναι εργατικός. Αλλά και ανοιχτοχαίρις. Μην κανένα τσερομίζει, μην είναι κανένα ξερομύρης, κανένας τσιγκούνης. Τσένει με τα νησάτι και το χαραμίσουμε το κορίτσι. Μα τι τ' κάτσε, Σάμερε, μα τι σε έπιασε σήμερα. <coughs> γιατί μια πολύ γράμμα ο Κωνσταντί του Καραμάνου, γιατί τη έστειλε γράμμα ο Κωνσταντί του Καραμάνου. Τσε μεσενκούκα οι και μέζωσαν τα φίδια να προφτάσου το κακό, να προφτάσω το κακό. Πίε να απολύομαι, ποιον να στείλουμε να φτιάξει το συμπεθεζί, το προξενητή να φτιάξει το συμπεθεριό. Η γυρεά μάνα, λοιπόν, που μιλάει η πείρα, μη τεράζεσαι, όλα θα αναθούν τα νούρα σου, όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Wow. Τα νησά την ερωτήτσε ρε, το κορίτσι το ρώτησες, Ετίνα, τι εκείνη τον θέλει. Ο Κωνστανκή δεν έχουν καν θεοζία. Ο Κωνσταντής έχει καλή εμφάνιση. Αψελέ, είναι ψηλός, καλός. Το καλός εδώ και με την έννοια του αρχαίου ελληνικού, όμορφος, ωραίος στην όψη. Mm. Τέσσερι χρόνου ε, και αντεχουμένα γυρτσικίσου ο σου από την Αθήνα. Τέσσερα χρόνια περίμενε να γυρίσει πίσω αντίς από την Αθήνα. Αλλά όχι αουατσίπτα, δεν έλεγε τίποτα. Έκυ φοζουμένα μην λεσμονή φοβόταν μην την ξεχάσει. Τσέσικα κασημένα ακόνη και κάθεσαι ακόμα, φώναξε τον άτσο πόντι, φώναξε τον άντρα σου. Το πράγμα όνοιαζε κουντά αργητα. το πράγμα δεν περιμένει, δεν μπορεί να δεν παίρνει άνοιγητα. <συσχε> ναι, δεν παίρνει αναβολή. <συσχε> ναι, <δεν παίρνει> αναβολή. <συσχε> Άβαλει τα χέρια σοι ο Θεός, ας βάλει το χέρι του ο Θεός. Κάνει ωρά ρε ζούταν η τον ύπρεμι. Καλά την είδα εγώ τη μιγδαλία στον ύπνο μου. Θα πούμε παρακάτω γιατί η μυγδαλιά έχει σημασία, δεν είναι έτσι τυχαία. δεν έβαλε. Λοιπόν, αυτό είναι. Τους παντρέψαμε. <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> Μετά από τόσα χρόνια που περίμενε χαμένο εκείνο το χαρτί, εκείνο το γράμμα στα στα βιβλία τώρα το Καραμάνο είναι δικό μου έτσι το έβαλα μου ένα επώνυμο τσακώνικο και το, το κοτσάρισα εκεί πέρα ε, επειδή είναι και λίγο Λεωνίδη οπότε λέω μη δημιουργήσω... καμία παρεξήγηση δεν έχουμε, έχουμε κανένα καραμάνος στο Λεωνίδη εδώ δεν τώρα Πλέ... λοιπόν λεξιλόγιο ουρα κάτσε βοήθεια σαν να τσάλι ουρα καλή και ευλογημένη σαν τσάλι επιχειρούντα συνεικέσιο και γενικά σχέρω που επιχειρεί νέα, νέα εργασία, αλλά κυρίως στο συνοικέσιο, σαν ατσάλι να πιάσει έναν εστέρεο και γερό σαν το ατσάλι. Το «ηχουειντουμένα» σημαίνει «αναστενάζεις», «χουλιέσαι». Mm -hmm. Είναι το ρήμα μας «χουειντουμένα» «αναστενάζω», «εχουήμα» «χουητέ». Το «συνοειντουμένα» «συλλογέσαι». Πολύ αρχαίο και αυτό έτσι η ρήμα. Συνοειντούμενερ έννοι, συνοείμα, συνοητέ. Σημαίνει επίσης, έχει την έννοια του συνεννοούμε. Εκτός από το συλλογέμε, σημαίνει και συνενούμε Να νοειδάσουμε, να αποκαταστήσουμε, να τακτοποιήσουμε. Το ρήμα είναι νοειδάζουρ έννοι, εννοειδα, νοηδαστέ. Να καλέσουμε. Δεν αλλάζει και πολύ από τα νέα ελληνικά. Να ανακαλύ... κάνει. Ναι, ναι. Ε, στο κάθε ρήμα έχουμε τον ελληνικό, το πρώτο τέλο πάντων, αόριστο, νοηδιαστέ, τι είπαμε, είναι. Είναι το ρηματικό επίθετο, η μετοχή ε. μα. Α. Έτσι. Α, ε, α. Με... Ε, χουητέ είναι ο αναστεναγμένο. Έτσι. Συνο... Ναι. Συνοητέ ο συλλογισμένο ή ο συνεννοημένο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Και νοηδαστέ ο τακτοποιημένο, ο αποκατεστημένος. Έτσι, ναι. ε, πάντοτε τα δίνουμε με αυτή, ναι, ναι, ναι. αυτή τη σειρά γιατί είπαμε ότι γνωρίζοντας αυτά τα τρία, στην ουσία ξέρει να φτιάχνει και ω του χρόνου. Ε, το καλέσω, είπαμε είναι το καλό. Καλέ ουρένι, ε καλέκα. Καστέ. Ο καλεστέ. Είναι ο καλεσμένος, Έτσι αυτός που έχει κληθεί. Mm. Αλλιά. Σημαίνει αλλού, σε άλλο μέρο, μακριά, είναι τοπικό yeah. επίρημα. Σαν έκφραση με κύριο όνομα, σημαίνει πω ό,τι λέμε δεν αγγίζει αυτόν για τον οποίο μιλάμε. Μπορεί να μιλάμε για μια αρρώστια και να λέμε αλλιά από τα στρατηγούλα, αλλιά από το Γιώργη, αλλιά από την τα, από τα Ελένη. Δηλαδή μακριά yeah. από το yeah. Γιώργη, μακριά από τη στρατηγούλα, μακριά από την Ελένη. Μιλάμε για μια αρρώστια. Mm -hmm. Προκειμένου, μιλάμε για τι χάρε τέλο πάντων του κοριτσιού και λέμε μακριά από τη Μαρούλα. Τα έχει όλα τα χαρίσματα. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Το πανόζα, πανόρια, πανορεά Όχ, πήγα νομί. πολύ μακριά, συγγνώμη. Ε... Ε, ναι. Πεντάκαλε, πολύ καλή. Το πρώτο συνθετικό πέντε, δηλώνει την ιδιότητα του δευτέρου συνθετικού σε υπερβολικό βαθμό. Ομοίως, πεντάβρουσε, πολυλογάς, πολυλογού, έτσι, εφτάβλασσος που λέμε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στην Πεντάκλερε ο δυστυχής, πεντάγνωμο αυτός που αλλάζει γνώμη συνέχεια. Το πενταφώνη η δυνατή φωνή, έχει κι άλλα βέβαια, αλλά δεν μπορούσα να εξαντλήσω είτε το λεξιλόγιο της διαλέκτου. Δουλεύσα δουλευκή που εργάζεται πρόθυμα, έτσι, δουλευταράς, δουλευταρού. έτσι; πολλοί επίσης έτσι, αρχαιοπρεπές το επίθετο μας. Είναι η γλυκομήλητη και στην Ποντιακή Διάλεκτο και στην Κυριακή και στην κριτική. Γλυκοσυντυχαίνω θα πει έτσι; Το ρήμα συντυχαίνω μόνο του θα πει συναντώ, συνομιλώ, συνδιαλέγω. Έτσι. Ε... Παράβαλε προπαντό, ποσοτικό επίρρημα. Το κημέρι είναι θησαυρό, πλούτο. Μεταφορικά η παρθενία η τιμή τη πόρη. και βγαίνει από το. Είναι από προέρχεται τέλο πάντων η λέξη, είναι Τούρκικη και μερ τσερομίζει είναι ο ο τσιγκούνης ξοδευκή ο ανοιχτοχέρης, ο ξοδευτής το εκιάτσε, ντε κιάτσε, έπιασε το ρήμα είναι κιάνου εκιάκα, κιατέ κιάνο έπιασα, πιασμένος απολύτσε έστειλε απολίου απολύκα απολυτέ Στέλνω, έστειλα, έχω στείλει, σταλμένος, που σημαίνει απολύω, ελευθερώνω, σχολάζω. Έχουμε δει πολλές φορές με την Εκκλησία ή με το σχολείο ότι απολύτσε ή ξαπολύτσε ο Άγιε, σχόλασε η ξαπολυτσε ο άγε απολύτσε, απολυτσε ξαπολίτσε το σχολείο, σχόλασε το σχολείο. Αλλά και στέλνω, πέμπω, στέλνω. απολιτά μέρα, σχόλη, αργία. Και το σύνολο είναι καθητυχό, αμέρα, καθιστική. Έτσι, απολυτά αμέρα σημαίνει σχόλια, αργία. Με σεγγιούκαοι οι ουθίουν. Με ζώσανε τα φίδια, υποπτεύτηκα το κακό. Το ρήμα είναι σεγγιούκου που σημαίνει ζώνο βάζω ζώνη. Στην παθητική φωνή σεγγούμενε ρένι, ντύνομαι καλά βαριά. Η φράση... Εσεγγιούμα αξαγουζία, αξαγουρία. ζώστηκα την αγριαγουριά, σημαίνει μάζεψα πάνω μου όλες τις αρρώστιες. Mm. Θα δεν ξέρω γιατί η είχε αυτή τη, αλλά είναι μία φράση ιδιωματική. Mm. Εσεγγιούμα λοιπόν τα τ'αναγζαγκουζία, ζώστηκα την αγριαγουριά, μάζεψα πάνω μου όλες τις αρρώστιες. Μην ταράσει σου. Μην ταράζεσαι, μην σε Είναι προστακτική παθητικής φωνής. Το ρήμα είναι «ταρασούμενερ», «ταράζομαι», «ταράμα», «ταράχτικα», «ταρατέ», «ταραένος». «Ενιέχου κάθε οζία έχει καλή όψη, καλή εμφάνιση». Ε, βλέπετε η θοριά, δεν λέμε η θωριά. το λέμε στα νέα ελληνικά. Να, ναι. Επί, ε, όμως στην κυριολεκτικά η φράση «ετσιτά σε θεωριά» έπεσα σε παρατήρηση, σε περίσκεψη. Έτσι με την κυριολεκτική σημασία ότι έπεσα σε θεωρία, έπεσα σε παρατήρηση, περίσκεψη. Και η μιγδαλιά μας, που την είχα στον ύπνο της, δεν ήταν τυχαίο. Η αμυγδαλιά είναι ο αφυπνιστής της ζωής. Συμβολίζει την παρθενία, την, την αγιότητα, την επαγρύπνηση, την ομορφιά και τη συζυγική ευτυχία. Ή Βυζαντινοί, σταμάτα Γιάννη, οι Βυζαντινοί την ονόμαζαν... Φαρά βεβαίως, ο Κάτων και ο Πλύνιος την αναφέρουν ως καρία η ελληνική. Τα άνθη της αμυγδαλιάς, τα πρώτα λουλούδια του έτους, ανοίγουν ένα νέο κύκλο στην αέναη διαδικασία της επαναγέννησης της φύσης και η αμυγδαλιά βιάζεται να ανθίσει όπως η νέα και ο νέος βιάζονται να αγαπηθούν. Γνωρίζετε ότι ο μύθος γελάστρα τη ε, Στην αρχαία μυθολογία και μυθαγωγία έχουμε πολλές παραλλαγές του μύθου ο μύθος λέει, αξίζει να το αναφέρω, ότι ήταν μια πριγκίπισσα στη Θράκη, η φιλή, ε, Περνώντας ο δημοφών από την Τρία, ε, σταμάτησε τι εκβολές τέλος πάντων εκεί του ποταμού στη Θράκη, δεν θυμάμαι του. Ε, ερωτεύτηκαν τέλος πάντων οι δύο νέοι, ο Δημοφόν, ο γιος του Θησέας συγκεκριμένα ήταν ο Δημοφόν και η φιλή. Αυτό τη ζήτησε να φύγει στην Αθήνα για να πάρει την ευχή από του γονεί του να τακτοποιήσει κάποιε υποθέσει του τέλο πάντων και να γυρίσει να την πάρει. Ε, συνάντησε πολλέ δυσκολίε στο ταξίδι, συνάντησε πολλέ δυσκολίε πάντων στη, στην πόλη του, ίσω και κάποια προβλήματα κληρονομικά. Συνάντησε πολλέ δυσκολίε επίση να επιστρέψει πίσω, συμβολικά όλα αυτά, η αληθινή αγάπη έχει τι δυσκολίε τη. Τέλος πάντων, όταν έφτασε εκεί όμως, η Φιλίδα από το παράπονο το μεγάλο, από τα χρόνια που περάσανε και περίμενε, είχε εξαϊλωθεί. Οι θεοί την είχαν λυπηθεί και την είχαν μετατρέψει σε ένα δέντρο, χωρίς φύλλα, χωρίς λουλούδια. Όταν συνάντησε λοιπόν αυτό το δέντρο στην ακρογιαλιά ο, ο δημοφών, όταν έφτασε τέλο πάντων εκεί, κατάλαβε και την αγκάλιασε, Κατάλαβε, την αγκάλιασα τέλο πάντων και εκείνη τη στιγμή έβγαλε φύλλα και έβγαλε άνθη. Αυτή είναι η αμυγδαλιά μας. Ε, ο μύθος όπως ξέρετε έχει τις συνδηλώσει του, έχει τη, τα, τα κρυφά του νοήματα, η, η φύση αγαπά να κρύπτεται και όλη η μύθη είναι ένα, ένα σπασμένο, πώ να σας το πω, κάτωπ και μαζεύεις <χει> τα <χει> κομμάτια <χει> και βγάζεις <χει> κάποιο νόημα έχει πρέπει να τον αποκωδο... αποκωδικοποιήσεις το μύθο. Ακριβώς. <χει> έχει χρησιμοποιηθεί κατακόρων στη λογοτεχνία. Λά. <χει> Εγώ θα αναφέρω από τον αγαπημένο μου Καζαντζάκη όταν ζήτησα λέει από την Αμυγδαλιά να μου μιλήσει για το Θεό και εκείνη άνθησε. Ζήτησα <χει> από την Αμυγδαλιά να μου μιλήσει για το Θεό, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο έργο του αλλά έχει mm. χρησιμοποιηθεί αμυγδαλιά κατά κόρονα στη λογοτεχνία για, να, για, αυτές τις, για αυτούς του συμβολισμούς της mm. Αυτά Ο Καζαντζάκης δεν ήταν άθρος νομίζω <laughs> δεν, ήταν, άθεος δεν, ήταν, ήταν. Ah. Ah. δεν ήταν Άθεος δεν ah. ah. ήταν, άθρισκος Ήτανε Δεν ήταν άθεος, ήταν Ναι, Είχε αφοριστεί yeah. από την επίσημη εκκλησία yeah. <laughs> <laughs> αλλά θεωρώ ότι ο Χαζατζάκης ε, είχε τέτοια δίληψη Είχα... για το θείο που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν Είχα... οι άλλοι. Είχε, ε... Ε... είχε γνωριστεί διεθνώ ο Κατζαντζάκης yeah. με το έργο, με το Ζορμπά, με, το... με, με, με τη ταινία. Με την Είχα ασκητική με... του, με, με πολλά, Είχα... πάρα πολλά. Είναι πολύ το έργο του Είχα... με... Είχα... τεράστιο. Είχα... Είχα... Είχα... Είχα... Απλά ήθελα να πω ότι... Είχε διαβάσει πάρα πολύ και το Ευαγγέλιο, είχε διαβάσει πολύ, Βέβαια. είχε επηρεαστεί από το Χριστό, το Βούδα και τον Ίτσε. Ναι. Ε... Ναι. Αλλά ε, θέλει πολλή συζήτηση, δεν πιστεύω Α, ότι ήταν η δική ένα δική θεός. Του αρμηνία, ναι. ναι. η δική του ερμηνεία για τη θρησκεία, είχε δική του ερμηνεία. Ναι. Ναι. Ε, αλλά πρέπει, είναι από τους μεγάλους είναι από τους μεγάλους Έλληνες. Λέω, εγώ το είπα ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι Γιώργο. Ούτε, ε, ναι. κα, καθόλου, καθόλου απλά. Είναι από τους Έλληνες, από τους σύγχρονους Έλληνες που έχουν, που στο εξωτερικό, εδώ μιλάμε για τον Κατζαντζάκι, το ξέρουν. Ενώ υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ γνωστοί εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουν, είναι μόνο για, για, για τοπική κατανάλωση. κατανάλωση. Ενώ ο Κατζαντζάκης, ο Καβάφης για παράδειγμα, είναι άτομα που έχουν κάνει είναι, πιστεύω ότι ξέρουν παντού. Είναι από τους διδεία, πιο μεταφρασμένους. Πάρα πολύ. Εξάλλου εγώ. εγώ για να τελειώσω εδώ θεωρώ ότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι τόσο προσωπικό και ο καθένας έχει το δικό του ε, τρόπο εγώ. να πλησιάσει και να προσεγγίσει αυτό που πιστεύει ε, ότι είναι Θεός. Ε, ε, ε, ε. Και σε μια πιο έτσι... Πώ να το πω τώρα, φιλολογική τοποθέτηση, φιλοσοφική μάλλον, ή φιλοσοφική τοποθέτηση, θα έλεγα ότι ο Θεό ένα, είναι ένα, αλλά παρουσιάζεται στου ανθρώπου με διαφορετικά πρόσωπα. Οπότε. Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Ο, ο, ο καθένα το τρόπο που βλέπει κάθε πράγμα. Ναι. Πιστεύω, γιατί και καταρχά είναι. Πρώτα πρώτα, όλοι δεν έχουμε κοινή ακριβώ ζωή. Ο καθένα ζει σε άλλο μέρο έχει άλλε εμπειρίε. Οπότε εναγκασικά θα βλέπει τα πράγματα από άλλη το οπτική ναι. γωνιά. Δεν μπορεί ναι. να τα βλέπει από το ίδιο. Ε, το ίδιο πράγμα. Αν το βλέπουμε άλλη απόσταση και σε μια άλλη απόσταση, δεν θα το βλέπουμε το ίδιο. Και όμως είναι το ίδιο. Ναι, <laughs> το, το χειρότερο δε όλων, για να το λύξουμε είναι η... Η... Το σκοταδισμός, ο, ο σκοταδισμός ο <laughs> και ο φανατισμό. <laughs> Τώρα... Λοιπόν. Κοιτάξτε, ε, όταν κάποιο είναι, δηλαδή είναι έτοιμος να σε σκοτώσει επειδή πιστεύεις διαφορετικά, για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, είπαμε, το φτάσετε. Όταν σκοτώνει κάποιος το όνομα, μια οποιωσδήποτε στρεσκή είναι το απαράδεκτο, γιατί εκεί θα έχει ξεφύγει τελείω. Ε, ναι, δεν το συζητώ. <laughs> λοιπόν, Γιώργο, όταν βρεθούμε από κοντά, θα μιλήσουμε πολύ <laughs> λοιπόν, <laughs> για τον <Γκαζαντζάκη>. <laughs> Λοιπόν, <laughs> Τώρα να σας πάω να να σας να σας ναι ναι ναι παθητική φωνή έζού ένι ταρασούμενε οριστική ενεστώτα ένι κόσ έζού ένι ταρασούμενε εκεί οριστι ταρασούμενε έδενι ένι ταρασούμενε έδενι έν ταρασούμενα έγινι ένι ταρασούμενε εύκολο εγώ ταράζομαι, εσύ ταράζεσαι. Ωραία, πληθυντικός. Εννοί είμαι ταρασουμένοι, εμείς ταραζόμαστε. Εμού έθε ταρασουμένη, εσείς ταράζεστε. Έντεοι είναι ταρασουμένοι, αυτοί αυτές ταράζονται. Έντα είναι ταρασουμένα, αυτά ταράζονται. Ε, εύκολο αυτό, δεν έχουμε... Τα... Οι δυσκολίες είναι μετά στις ποτακτικές. Λοιπόν, πληθυντικός αλλάζει μόνο το βοηθητικό ρήμα είμαι ζουέμα ταρασούμενε ενή η αίμα τα δεν ξέρω αν θέλετε σας βοηθάει να σας το πω ή το θεωρείτε ε, να μας λέτε μόνο το πρώτο πρόσωπο ίσως ωραία ναι αίμα ταρασούμενε εγώ ταραζόμουν έτσι ενή αίμα η ταρασμένοι, εμείς ταραζόμασταν τα υπόλοιπα θεωρώ ότι έχετε εξοικειωθεί με το ζουέμα εκεί ουέσα έχετε ωραία. ξοικειωθεί πλέον ναι. Αόριστο παθητικής έχουμε δύο επίσης, δεν πειράζει να ξαναδούμε, εταράμα, εταράτε, εταράτε, ταράχτηκα, ταράχτηκες, ταράχτηκε, εταράμαοι, ταραχτήκαμε, εταράτατε, ταραχτήκατε, εταράταοι, ταράχτηκαν. Ωραία. Και θυμόσαστε ότι αυτές είναι στο κόκκινο, έχω βάλει τις καταλήξεις του αόριστου παθητική φωνής, Ενάμα, καλύτερα, ναι, ναι. Ενάμα, ενάτερε, ενάτε, έγινα, έγινε, σε έγινε, θυμόσαστε, ενάμαη ενάτατε, ενάταοι. Οράμα, ειδόθηκα, οράτερε, οράτε, οράμαοι, οράτατε, οράταοι. Αυτές είναι οι καταλήξεις της θετικής φωνής, άμα τις ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις όλους τους αγοίστους στην παθητική φωνή. Εκεί που λίγο Α. αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί είναι τύποι που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική, είναι στην προστακτική και στην υποτακτική, με πιο κάτω. Ταράσισου, ταράζεσε, ταράσιτε, ταράζετε. Ταράσιτε με ε, βλέπετε ταράζεστε, πληθυντικός μας. Ταράσονται, ταράζονται. Εντάξει, λίγο οι καταλήξει, αλλά έχουν, έχουν μια διαφορά. Δεν περιμένω να γίνεται αύριο το πρωί εξπέρα στι προστακτικέ αορίσμονε, αλλά πρέπει να τα πούμε. Ταράτσου, ταράξου. Έτσι έχουμε προστακτική αορίστου. Δηλώνει το στιγμιαίο. Τι, ταραχτεί. Ταρατείτε, ταραχτείτε. Ταρατούνι, ταραχτούν. Και υποτακτική μα. Να, να ταράζομαι. Να ταράσεις σου, να ταράζεσαι, να, ταράσει, να ταράζεται. Να ταράζει, να ταραζόμαστε. Να ταράσετε, να ταράζεστε. Να, ταρα... να ταράζονται. Ομοίως, όπως βλέπετε, έχω στο κόκκινο της καταλήξεις, Η υποτακτική εναιστώτα, οποιου... παθητική φωνή σε οποιοδήποτε άλλο ρήμα, κλείνεται το ίδιο. Θα δούμε πολλά παραδείγματα, μην αγχώνεστε. Και... Και αορίστου, να ταρατού, να ταραχτό, να ταρατήρε, να ταραχτής, να ταρατή, να ταραχτή, να ταρατούμε, να ταραχτούμε, να ταρατείτε, να ταραχτείτε, να ταρατούνι, να ταραχτούν. Έτσι. Mm -hmm. Και εναιστώτα, ταρασούμενε, ταρασούμενα, ταρασούμενε, ταρασουμένοι, ταρασουμένοι, ταρασούμενα. Αυτή είναι η μετοχή εναιστώτα μα. Και. Ταρα... Μετοχή παρακειμένου, ταρατέ, ταρατά, ταρατέ, ταρατή, ταρατή, ταρατά. Ο ταραγμένος, η ταραγμένη το τραγμένο, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ξανά το ρηματικό μας επίθετο. Έτσι, το παρακειμένο πώς είναι δηλαδή η μετοχή, Ταρα... στα ελληνικά. Ο... Ο... Ταρατέ είναι ο ταραγμένος. Α. Και στον ενεστότα τι είναι. Στον ενεστότα έλεγαν ναι, αυτό το ταραγμένο. Ταρασού είναι ο αυτός που ταράζεται. Α. Ε, αυτός που ταράζεται. Για πες Στρατιγούλα πως θα το μετέφραζε. <Κι> και ο <Κι> ξύλο γιατί πήγα και εγώ να πω, ταραγμένος και στο ίδιο, Ταραγμένος και στο άλλο. ε, με. Αυτό που ταράζεται. Αυτό που ταράζεται, ενώστότα. Τη στιγμή που μιλάμε, ταρατέ, yeah. ο ταραγμένος, αυτός που έχει ταραχθεί. Yeah. ταρατέ, ο ταραγμένος, αυτός που έχει ήδη ταραχθεί. Yeah. Έτσι, ταρασούμενε, yeah. είναι ότι. Ε, προς... yeah, Είμαι, τώρα, προσπαθώ yeah. να βρω μια πρόταση να το πω ότι. Mm κάτι που κάνουμε τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή και λέμε όχι πάλι μου βγαίνει υποτακτική πήγα να πω μην ταράζεις το γάλα αλλά όχι δεν ταιριάζει τέλος θα το δούμε σε παραδείγματα οπότε να μην το μπερδέσουμε ξέρεις χειρότερα αλλά νομίζω ότι η διαφορά είναι αυτή ότι ταρασούμε αυτός που ταράζεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ταρατέ, ο ταραγμένος αυτός που έχει ταραχθεί mm. έχει ήδη ταραχθεί ναι είναι η διαφορά ε. Ούτε σε... ε. Ναι, ναι, ούτω ή άλλω τώρα η γη μου είναι ελληνική δεν έχουμε διαφορετικό τύπο για τη μετοχή ενισότητα. Δηλαδή, mm. τα... Έχει... Έχουμε τώρα μετοχή παρτιμένου nah. ή με καρφμένοι, α πούμε, nah. ή με nah. Έχουμε βέβαια mm -hmm. mm -hmm. δηλαδή, το διαβάζοντα, το όντα, α πούμε, το οποίο mm -hmm. δηλαδή, δεν είναι, είναι... Ε... δείχνει, yeah. Λειτουργεί σαν γιαρούδιο, κυρία Ελέον. Για το πανεπιστήμιο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να δούμε, να δούμε, λοιπόν, σε... Δηλαδή να λέμε μετοχή, το μετοχή παρακειμένων, δηλαδή στα νέα ελληνικά Ναι, το ναι, μπράβο. Ναι. Ναι. Η νομιετοχή Ενεστώτα, νομίζω, πλέον έχει εξαλειφθεί από τη νέα ναι. Λοιπόν, θα τα δούμε, μην αγχώνεσαι Γιώργο, θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, από τον ένα του Πρεσί, από τον ένα στους πολλούς. Στρατηγούλα, διάβαση για να με ξεκουράσει λιγάκι, δεν... Πολύ ευχαριστήσεις. Μόνο αν μπορείτε να μου κατεβάσετε λίγο... Ωραία τέλη. ωραία. Ενιάκα, ταν τάραμονά, τσε, εταράνο. το σεισμό και τα... Ενιάκαμε, ταν τάραμονά, τσε, εταράνοη. Ακούσαμε το σεισμό και τα αχτήρα. Ναι, ωραία. Κάτσε να μας διαβάσει και ο Γιώργος τώρα. Έλα Γιώργο, το 3 και το 4. Βλέπεις? Ναι. Τα βλέπεις ωραία. Κι ο νιάτσερε το θραβαλή. Κοταράτερε. Εσύ δεν άκουσες το θόρυβο, δεν τα άκουσες. Έβαλα επίτηδες, βλέπετε σε μπλε έτσι, για να βλέπετε τους τύπους. Τί διαφορά, ναι, Μου ο του θραβαλήτου, οτάτατε. Εσεί δεν ακούσατε του τωρίγου, δεν ταραχθήκατε. Ωραία. Ελένη. Ναι. Ετίνη ο ταράτε καθόλου αράματσε. Αράματσε. αμάτσε Ακ. Εκείνο δεν ταράχθηκε καθόλου, έμεινε mm -hmm. άκρητος. Ε... Άκρητος. Αμίλητος, ε? αμίλητο. Βλέπετε το άκρητο. Άκρητο. Αμίλητο. Απολύτω. Ναι, ναι, ναι. Ετίνη. «Ο Ταρατσάι καθόλου αρακα... αραμάκαε, Αρα... ναι, ναι. ακρίτη εκείνη δεν ταράκθηκαν καθόλου, έμειναν μιλητη. Ωραία, ετύνει «Ο Ταράτσαι καθόλου, αραμάκαι άκριτι». «Αραμάκαε, ακρίτι, mm. Το... ναι». Το τον έχω για πιο έτσι, νομίζω ότι γνωρίζοντας τις καταλήξεις, όποιο ρήμα σας, σας βρεθεί. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την υποτακτική έτσι σε μερικά παραδείγματα. Ε, να συντούμε, να φύτσουμε νούρα ταχεία, να συνεννοηθούμε με αυτή την έννοια εδώ, να φύγουμε νωρίς αύριο. Ε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα με, είπαμε, συνοήμα, συνεννοήθηκα ή συλλογίστικα, Εσυνοήθηκαν οι γουνέτσε, συνεννοήθηκαν οι γυναίκες να ζάνει, να μάσω ή άχανα, να πάνε να μαζέψουν λάχανα. Ξέρω εγώ, να ζάνει το, να πάνε στο χωρό. Έτσι, συνεννοήθηκαν. Έχουμε κάποιον στην παρέα μας. Μπήκε κάποιο καινούριο. Α, όχι. Όχι. Λοιπόν, Ο πόσου να χουηντούμα οσπόσου πόσο να χουιντούμα, έχασα τη... Ως πόσο να χουχουλιέμαι, να, να στενάζω, αζημία ενάθε. Η ζημιά έγινε. Ντούμα, έτσι. Θυμόσαστε όταν κάναμε το ρήμα, έρχομε το παρίου Η υποτακτική ενες ήταν ένα παρήμα, να παρίσου να παρίτη Να παρήμα να παρίτε να παρείτο ε, το θυμόσαστε Λοιπόν, ε, αν και εκεί έχουμε ένα ε, Ήταν το παρίου Στα κόνικα φαίνεται ότι είναι ενεργητική φωνή Αλλά στα νέα ελληνικά μεταφράζουμε ένα ρήμα Έρχομαι, έχει την κατάληξη όμε Έχει κατάληξη όμε που ανήκει στην ε, παθητική φωνή Το όμε αυτό το ε Έρχομαι, πλένομαι, ντύνομαι ε, Είναι ενεργητικής φωνής Αλλά έχει την κατάληξη Σαν Α. τύπος, σαν τύπος, ναι, το παρίου, Λοιπόν, μην αλίρε τσίπτα τα μαμού, μην μπει τίποτα στη γιαγιά, Όνει πρέπει να ταράσσετε, δεν πρέπει να ταράζετε, έτσι. Εδώ λείπει από το όνι το σημαδάκι, τέλος πάντων, Με φαντάζομαι τέτοια πράγματα δε, μου τα συγχωρείτε. <laughs> Χάγγε μεταξού, ως πως αν ουρα να να γιουθείρε. Εδώ έχουμε υποτακτική αορίστου, χάγε μεταξού, άντε μεταξία, πόση ώρα θέλεις να χτενιστείς και να ντυθείς, να χτενιστήρε τσε να γγιουθείρε, έτσι. Ως πόσο θα κασίσου, τσε θα σάξισου, πόσο θα κάθεσαι, εδώ έχουμε υποτακτική εναιστώτα, δείχνει διάκεια. και θα φτιάχνεσαι, το βλέπετε. Ω πόσο mm. θα κάθεσαι και θα φτιάχνεσαι, ω πόσο θα κασίσου και θα σάξι μ mm? mm. Θα κασίμα, θα κάθουμε. Mm. Θα κασίσου θα κάθεσαι. Θα κασίτι θα κάθετε. Θα κασίμαϊ, θόμαστε. Θα κάσιτε, θα καθόσαστε. Θα κασίτοϊ, θα κάθονται. Μένω των διαρκείων δεν είναι αυτό, είπαμε. Mm. Θα κασίσου mm. θα κάθομε Ναι, ναι, mm. απλά. Ε, Να, ναι, ναι, ναι υποτακτική η, του, η υποτακτική εναιστώτα. Ενεστώτα, ε, ναι. η υποτακτική ενεστώτα έχει τους ίδιους τύπους της υποτακτικής ενεστώτας έχει ο μέλλον διαρκίας και τους τύπους της υποτακτικής του αοριστού τις έχει ο μέλλον στη <συσχελίως> έχει ο μέλλον έτσι ναι. ε, παράδειγμα θα κατσαου θησω θα κασίμα θα καθομαι έτσι θα κατσάου. Σημαίνει θα, κα, θα, θα καθίσω. Είναι υποτακτική, είναι μέλλον μάλλον, Συγνώμη είναι μέλλον ε, στιγμιαίος. Θα κατσάου. Θα κασίμα, θα κάθομαι, είναι μέλλον διαρκείας. Ωραία, ωραία. Η υποτακτική αορίστου είναι να κατσάου, να καθίσω. υποτακτική ενεστώτα να κασίμα, να κάθομαι. Να. Στο, το είναι, είναι σαφές στο μυαλό σα. Mm. έτσι. Διαφορά, ναι. Mm -hmm, ναι. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα να δούμε στο δεύτερο πρόσωπο, αυτά τα σε ίσου, γιατί αυτή είναι η κατάληξη της προστακτικής, του, της παθητικής φωνής. Συνοήσου όσοι ούνοι έχουν, όσους δεν έχουν. Μη χουίτσι σου πλέα, ότι είναι μην στενάζεις πια, ό,τι έγινε, έγινε. Μη πιάνει σου απ' τα σου. μην πιάνεσαι από τα λόγια του. Μη γκιούτσι σου τόσο βαζία, μην δίνεσε τόσο βαριά. Σε γκιούσου, πιάθαζα ρε ξεσέγγιουτε, ζώσου, πού θα πας χωρίς ζώνη. Ξεσέγγιουτε σημαίνει ατιμέλητος, γιατί φανταστείτε ότι παλιά η ζώνη... Συγκρατούσε όλα τα βρακιά, τα... <χει> τι παντελώνε. Δεν γινόταν να πάει ένα άντρα χωρί τη ζώνη, χωρίς εκείνο το ζωνάρι. Το καταλαβαίνετε. Φανταστείτε παλιά πώ δεινόντουσαν οι άνθρωποι. Δεν είναι. Μισκε... Όπω είμαστε που στα μέτρα μα, ξέρω εγώ και. Και πάλι, και πάλι ένα τζιν με ένα πουκάμισο, άμα δεν βάλει μια ζώνη στη μέση, Φραβού. δεν είναι το ίδιο. Μην τρελαθούμε. Έτσι δεν είναι. Ε, δεν είναι το ίδιο. Ένα τζιν παντελόνι με ένα πουκάμισο, άμα μια ωραία ζώνη να το. Να αναδείξει το σύνολο yeah. για να μην γελά. Επομένω, ξέχεται. Φαντάζομαι, ότι... ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι τότε θα φοράγανε και ό,τι βρίσκανε. Φαρδιά, στενά, μακριά, κοντά. Οπότε, η ζωή ήταν και. Από τα φάρα. Ακούω πολλέ φορέ μια γιαγιά που έχουμε εκεί στη yeah. γειτονιά που λέμε, λέει Μακρύ, φαρδί και εμπόλικο. Έχει αυτή την οτροπία <laughs> ότι αν πας κάτι ή ένα ρούχο για το παιδί <laughs> να είναι μακρύ, φαρδί και μπόλικο. <laughs> Σου λέει μπορεί να παχύνεις ή τι να, το στε, να, να μην χρειαστεί <laughs> να το... Να, στε... <laughs> να, είναι, να είναι μπόλικο τέλος πάντων, να, μην... <laughs> να το φράζει μια ζωή. <laughs> να το φράζει μια ζωή. Και που παντός έχει μείνει. Ε, καλά, ναι. Μαρδί μα... και μπόλικο. λοιπόν. Ξεσέγγιουτε είναι ο ατιμέλητος, λοιπόν, κυρίως χωρίς τη ζώνη του. Και συνώνυμο είναι το ξεδίγγουτε. Η δίγκα, συγκεκριμένα στην κυριολεξία, είναι εκείνη, εκείνο το, το λουρί που δένεται το σαμάρι από κάτω από την κοιλιά του ζώου. Η ίδια, που λέμε. Η ίγκλα, εμεί τη λένε δίγκα. Μπορεί ναι. Να... Ναι. ναι. Μπορεί, μπορεί, ναι. Που σαφέστατο, μπορεί να... όχι μπορεί. Ε, πώς δεν πώς πώς εμείς πώς... λέμε ξεΐγκλωτο, αυτό είναι ξεΐγκλωτος. Ά, ξεδίγκουτε, λοιπόν, είναι mm. συνώνυμο του ξεσέγγιουτε, ατιμέλειτος. Έτζε δίπαταν η κάρα τσεσονί σου, πήγαινε δίπλα στη φωτιά και ζεστά σου. Έτσι, βλέπετε, αυτό είναι η υποτακτική αορίστου παθητικής φωνής. Ωραία. Το άλλο είναι η υποτακτική εναιστώτα. Να σου. να τυλίγεσαι με δύο χράμια, να σου, να ζεσταίνεσαι. Μ? Να χιονίσου, να σου. Λοιπόν, να, να τυλίγεσαι λοιπόν με δύο χράμια για να ζεσταίνεσαι. Αυτή είναι η... και μπορούμε να πούμε που αρπολα, το ρήμα φοζούμενε. Ε, η προστατική του είναι μη σου. Σε πιο παλιά κείμενα είναι μη φοζίχησου, μη σου. αλλά και το έχω δει και μη φοζίσου. Ε, από ρήματα της ε, μέσης φωνής πάρα πολλά, θα δούμε και την, και την άλλη φορά παραδείγματα, δεν θα σας αφήσω έτσι. Το χτενισκούμενε, να σου, πάσα σύνταχα, να χτενίζεσαι κάθε πρωί. Ε, νυφούμενε, νύβομαι, να σου πάσα σύνταχα. Να νίβεσαι κάθε πρωί. Ε, το άλλο τι θ να πω, το ψε, ψενούμενε που σημαίνει σκουπίζομαι, να ψένισου, να σκουπίζεσαι. Μη ψένισου σου, τάνοντι, μη σκουπίζεσαι πάνω σου. Ε, άρε ένα μπατσαβούρι να ψένισου, πάρε ένα μπατσαβούρι να σκουπίζεσαι. Αυτή λοιπόν, αυτό το ίσου είναι η κατάληξη. Να, ναι. Ναι. Okay. Αυτή είναι η κατάληξη λοιπόν της προστακτική. Στην παθητική φωνή του Ενεστώτα. Του Ενεστώτα. Έτσι. Μη, όπως βλέπετε, σονίχη σου. Ενώ στην, στον αόριστο στον είναι σονί σου. Ζεστά σου. Ε, λέμε επίσης, έχετε ακούσει στα τσακόνικα που λένε καμού σου. Τσενιλία. Καμόσου. Το ρήμα είναι καμουκούμενε καμόνομε, καμόνομε Καμού Αυτό το καμού είναι υποτακτική αορίστου. Παθητική φωνή. Έτσι. Αλλά μπορεί να πει, μπορούμε να πούμε επίσης, να σου, να καμόνεσαι, πείε τα δουλεία, κάνε τη δουλειά σου, πίνε μάλλον, πίνε, που είναι προστακτική εναιστώτα, έχει διάρκεια, να κάνεις τη δουλειά σου, τσε σου, και να καμόνεσαι.